101,5 FM Stereo Μπορείς κάτι από τον κατακτητή σου Είσαι σκλάβος του Τι άλλα ελληνικά ρεγά το να χρησιμοποιήσουν Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε ρε πούσιμο Να, να σας βγάλουν στον δρόμο Να πάτε με το πάρτι του καροτσάκι Με το θερσόιμπλεκ να το μετάξετε στην Ψιτάλια Στα παπάρια του τι έγινε στην Ελλάδα Ε είναι νόμος αυτού του κράτους Αναγιαστική απαλωτρίωση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 Ρε, Αλέξη, θα με τρελάνεις εγώ, δηλαδή θα με τρελαθώ, εσαι φίλος μου. Εσύ δεν μας είπες ότι ήσουνα, ήσουνα, ήσουνα είσαι πνευμαστής του σχεδού Μάρσαρ. Διότι γύρω στις 600.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστες. Σας λέει τίποτε αυτό. Αυτές οι ήθολα να ξέρω, σκέφτομαι μερικές φορές με το μετρελείς στο μυαλό μου. Αυτές οι 600.000 οικογένειες, σε κόμπα είναι, θα μας αποζουρλάνετε εντελώς.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 Καλή σα ημέρα κυρίες μου και κύριοι Συναδιόμαστε και σήμερα στο Ράδιο Άρτα στους 101,5 Στον τοίχο θα είμαστε καμιά ωρίτσα περίπου Ου Γιάννης Λαζάρου είμαι και εσείς το 26814060 Μπορείτε να μας πείτε τα ωραία σας Κυρία μου και κυρία μου, βασανίζεται ο ελληνικός λαό Ήρθαν γεγονότα να αμαυρώσουν την ευτυχία της Προεδρίας, η οποία περπατάει από χθες και ταλανίζουν, ταλανίζουν θα έλεγα τον ελληνικό λαό. Διάφορα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Ένα από αυτά κυρία μου και κυριέ μου είναι αν ο Τατσόπουλος είναι μαλάκας ή προβοκάτορας. Δεν τα λέμε εμείς αυτά, δεν κάνουμε εμείς κακή χρήση της ελληνικής γλώσσας. Ο συνάδελφός του, εκείνος ο Παπασούζας, που ντύθηκε Παπασούζας τα λέει. Ταλανίζεται λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου ο ελληνικός λαός αν ο Τατσόπουλος είναι μαλάκας ή προβοκάτορας. Τη λύση θα δώσει σήμερα Ο Σουλουμώντας ο... ο Αλέξης Έχει συνάντηση Ναι αλλά θα τα πούμε αυτά Επίσης κυρία μου και κυριέ μου Ένας άλλος ταλανισμός Ο οποίος δέρνει βαθύτατα Τον ελληνικό λαό Είναι Όσα δισεκατομμύρια τελικά έχουν φάει Οι μεγάλοι Και ο ελληνικός λαός Πεφτός όπω όπως πάντα Περιμένει να ακούσει τα ονόματα και τα νούμερα <Ρι> Βέβαια Τόσα χρόνια <Ρι> Τα νούμερα αυτά τον ενδιαφέρουν τον ελληνικό λαό <Ρι> Τόσα χρόνια που έβλεπε το διπλανό του Τον άπλητο <Ρι> Με τα πούρα Τα σουβ <Ρι> Και τις αγορές ε, Τις απανοτές των διαμερισμάτων Ενώ δεν είχε βρακή να βάλει Στον ποπό του ε, δεν, δεν, δεν τον έβλεπε Τώρα τον ενδιαφέρει πως απτήρει Κάντας Και τα καλά παιδιά αυτά όλα ε, Ναι αυτό τον ενδιαφέρει Γι' αυτό ταλανίζει το ελληνικό σλαό Βέβαια κυρία μου και κυριέ μου Από όλα αυτά που α, Τουλάχιστον από αυτούς τους δύο ταλανισμούς Τους οποίους αναφέραμε Δεν σουλήθηκε σε σένα κανένα πρόβλημα Ο Θεοχάρης Συνεχίζει να σε απειλεί Ότι θα σου πάρει το σπίτι Και σε κάποιους το έχει πάρει ήδη Φάρμακα για τον άρρωστο δεν έχεις, έτσι δεν είναι πετρέλαιο δεν έχεις, λαμπαδιάζεσαι από μόνος σου. Παρ' όλα αυτά ο ελληνικός λαός ταλανίζεται από αυτά. Αν ας πούμε αυτή η μεγαλοδημοσιοκάφρη ή τέλος πάντων η τελο εκφράζει την κοινωνία, ε, η κοινωνία μάλλον είναι για δέσιμο. Μάλλον η κοινωνία είναι για δέσιμο. Διότι μην ξεχνάς Έτσι ότι τις μέρες που Πειρωνευόμασταν Το λιάπι Με τις πινακίδες Και τους ξενώνες Και όλα αυτά Ο πατριώτης Στουρνάρας Από πίσω Παίρναγε χαριστικές διατάξεις Για όλα τα μεγαλομπομπούκια Ε Κάτι καναλάρχε, κάτι επιχειρηματίες και τέτοια. Κάτι χαριστικές ιστορίες εκατοντάδων εκατομμυρίων. Και εμείς οι Ελληνούμπες, οι εξυπνούμπες, ασχολιόμασταν και ηρωνευόμασταν το λιάπι. Ναι! Έτσι λοιπόν τώρα, στην κατάλληλη στιγμή, όπου μάλλον το πράγμα έχει φτάσει, είπαμε, ξεπέρασε ο κόμπος το χτένι, πετάγεται ένα στατσόπουλο, πετάγονται τα δισεκατομμύρια, τα οποία ε, έφαγαν από τράπεζες, από ταχυδρομικό ταμιευτήριο και τα ταλιμπάν και Του τα τουλάχιστον όποιος δεν κατάλαβε ότι η υπόθεση αυτής της ιστορίας ξεκίνησε ακόμη δηλαδή δεν κατάλαβε, ξεκίνησε από μέσα, δηλαδή από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο ε, πρέπει να είναι πολύ δηλαδή, πώς να το πούμε, πατριώτης άλλη έκφραση δεν βρίσκουμε όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία σας το είχαμε παρουσιάσει Πως ο Φιλιππίδης ως όργανο κάποιον Ήταν ο πρώτος παγκοσμίος που αγόρασε εναντίον της Ελλάδας Τα είχαμε πει τότε Δεν έδινε κανένα σημασία Τουλάχιστον τώρα αποδεικνύονται Όποιος δεν το κατάλαβε Δηλαδή την, για μια ακόμη φορά την Κερκόπορτα Την ανοίξαν από μέσα Δίποδα Φεροντά Ελληνική ταυτότητα. Και μετά ορμήξαν αυτοί που τους βάλανε να κάνουν αυτά τα κόλπα. Και το ερώτημα τώρα παραμένει: Ερώτημα, α δούμε, δηλαδή ερώτημα. Οι ουσιαστικά προϊστάμενοι αυτών των ταχυδρομικών ταμιευτηρίων και του Φιλιππίδη και των άλλων τότε προβόπουλη και αυτά δεν έχουν καμία συμμετοχή στο παιχνίδι. Δηλαδή ο Φιλιππίδης ένα. Της πλάκας τώρα σου λέω, τώρα κομματικό ε, μπουμπούκι της Νέας Δημοκρατίας ε, Σπερματικό δικαιώματι Σκέβηκε μόνο του το παιδί τότε να αγοράσει τα αυτά του υψηλού κινδύνου για να σώσει το το τα ταμιευτήριο για την πατρίδα ο Φιλιππίδης Τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου είμαστε για δέσιμο όλοι Γιαδέσιμο είμαστε Και εσείς που είστε βολεμένοι και οι άλλοι οι αβόλευτοι. Γιαδέσιμο είμαστε σου λέω, διότι. Η είδηση ας πούμε χθε, στην οποία ε, γύρω από την οποία περιστρέφεται και το Αρθράκι που είναι στον τοίχο το ποιος είσαι σύρε μπορείτε να το διαβάσετε ότι ο, το, το σύστημα αυτό μέσω του Θεοχάρη απειλεί ένα εκατομμύριο Έλληνες ότι μέχρι τις 31 του μηνός θα τους μισθού, σπίτια τα πάντα τη ζωή αν δεν ξοφλήσουν τα χαράτσια, τα παράνομα χαράτσια της ΔΕΗ Έτσι, Αυτή η είδηση ένα εκατομμύριο Έλληνες. Αυτό το ένα εκατομμύριο Έλληνες. Ένα εκατομμύριο είναι έτσι. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι όλοι να είναι υπέρ των Θεοχάριδων, των Στουρνάριδων, των Σαμαροβενιζέλων και όλων αυτών. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Δηλαδή και σε ψήφου να το βάλεις από το νούμερο ανατρέπει την κατάσταση. Ένα εκατομμύριο. Γιατί στο, στο χαράτσι που σε μια οικογένεια... Τον μετράνε ένα, βέβαια σε μια οικογένεια δεν είναι ένας Έτσι δεν είναι, άρα τον εκατομμύριο είναι παραπάνω Βάλε κι άλλες κατηγορίες Αυτοί όλοι ανατρέπουν και με την ψήφο τέλος πάντων Στην οποία, με την οποία, την οποία πιστεύετε και δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς αυτή Ανατρέπουν την κατάσταση Και δημοκρατικά την ανατρέπουν την κατάσταση Δεν σου λέω ότι να βγουν στον δρόμο να του πάρουν παραμάζωμα να κάνουν, να κάνουν μοχάλικο τη βουλή ένα εκατομμύριο, για ένα εκατομμύριο μιλάμε τώρα Μπορούν τη βουλή να τη, να, να, να, να, να τη σπάσουν Όπως έσπαγαν τα πιάτα στα μπουζούκια Είναι ένα εκατομμύριο Να τους πάρουν παράμα Εντάξει αυτό δεν σου το λέω Αλλά και με την ψήφο του. Μόνο με την ψήφο του Ανατρέπουν την κατάσταση Μήπως είμαστε για δέσιμο Λέω ρε παιδί μου Το ότι είμαστε για δέσιμο Το ότι είμαστε για δέσιμο Αποδεικνύεται Και από το θράσος το οποίο έχουν πάρει δίποδα τα οποία μέσα στο σπίτι μας μας λένε μεγάλες μαλακίες μη μου παρεξηγέστε μη μου παρεξηγέστε με τη λέξη εδώ τον άλλον τον είπε ή μαλάκα ή προβοκάτορα. αυτό δεν σας πείραξε λοιπόν και είναι και ο λοιπόν ήρθε λοιπόν ο τον Μάιερ ο υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας μέσα στα μούτρα λοιπόν και μας είπε να υπακούμε στην Τρόικα ότι να ε, μην έχετε ψευδεστήσεις είναι μακρύς ο δρόμος και πρέπει να πάρουν και νέα μέτρα λιτότητας στην Ελλάδα και άλλα μέτρα λιτότητας στην Ελλάδα βέβαια αυτά όλα είναι ουρά αυτών που εμείς τουλάχιστον ισχυριζόμεθα από εδώ πέρα ότι όσον Σονούπο έρχεται και η ώρα σας βολεμένη έρχεται η ώρα σας άσχετα δεν τον καταλαβαίνετε Αυτή είναι η, αυτό που λέει ο Στανμάιγερ αλλά εμεί. Δεν μπορούμε να το καταπιούμε και αυτό το κορόμηλο, Τον άρχεται ο κάθε συφυλληδικός εδώ πέρα Μέσα στο σπίτι μας Και να μας λέει τις παπαριές του Δεν μπορούμε να το καταπιούμε Έτσι Και υπέρ των βολεμένων Και υπέρ των αβόλευτων Δεν μπορούμε να το καταπιούμε Επίσης Εκτός από το Σταν Μάιερ Το πολυμενο αυτό το Μάρι Το ναζιστικό Έχουμε και άλλο πολυμένο το Μάρι εδώ μέσα το οποίο είναι πατριώτης Είναι θεσμός Έχουμε, έχουμε το Στουρνάρι Κατάλαβα, έχουμε το Στουρνάρι Ο οποίος μας λέει Ότι είμαστε χέστιδες Ο Στουρνάρας Ρε Ελινάρα ο στουρνάρας, Ρε Ελινάρα που ήσουν μέχρι χθες Να πούμε με πλάκωνε στη σφαλιάρα στο φανάρι Αν το παραβίαζα Και μου έλεγες ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε. Ο Στουρνάρας Σε λέει χέστι μας δήλωσε ο Στουρνάρας στους Financial Times Ότι οι Έλληνες όταν έρχεται η Τρόικα Φοβούνται Φοβούνται, χέζονται πάνω τους Αυτά λέει ο Στουρνάρας Καλά τα λέει ο Στανμάιερ Ο Στουρνάρας Ο Στουρνάρας ρε Ο Στουρνάρας Ο ανίκανος να βράσει ένα μπρίκι νερό Ο άργος το, ο, το κομματόσκυλο του Σιμίτη Ο γλύφτης πέρα για πέρα Των πάντων. Μας βρίζει Μας βρίζει Και εμείς Εμείς κάνουμε κακή χρήση Της ελληνικής γλώσσας Και δεν, τον λέ, δεν λέμε αν είναι Η μαλάκας ή προβοκάτορας Αυτά τα λένε Αριστεροί άνθρωποι Με βαριά κολτούρα Απ' τη μία λοιπόν έχεις Τον Αλέξη να ασχολείται με τα φόρα ενώ ψεκλογών λέει θα κάνει φόρα ο Αλέξης ε, για να συζητάνε να πούμε μεταξύ τους πως θα κυβερνήξουνε απ' την άλλη έχεις τους αμαροβενιζελοκουρέλιδες όλων αυτών των συρφετώ απ' την άλλη έχεις την τηλεοπτική δημοκρατία να σου πετάει νούμερα δισεκατομμυρίων κοντομινάδες, εκατομμύρια και η πραγματικότητα είναι μία και μοναδική μία και μοναδική οι πρώτοι λογαριασμοί ήρθανε Έχεις να του πληρώσεις Οι μέρες να πας στο φαρμακείο πλησιάζουνε Έχεις να δώσεις τη συμμετοχή Να χτυπήσω ξύλο μη, σου, μη σε βρει καμιά ασθένεια και αναγκαστείς να πας στο νοσοκομείο Έχεις πετρέλαιο να κάψεις στο σπίτι σου Τάχει, έχεις όλα αυτά Έχεις να πληρώσεις τα χαράτσια Για να σου βγάλει σπίτι, το σπίτι στον πληστηριασμό ο Θεοχάρης μέχρι 31 Γενάρη Με αυτή την πραγματικότητα Ασχολείται κανένα φόρουμ Της Μαντίλας, Της παλαιστινιακής Ή το πρόβλημα τώρα είναι Το μεγάλο το οποίο έχει ο Αλέξης Αν είναι μαλάκας ή προβοκάτορας Ο Τατσόπουλος Ο Τατσόπουλος σου πω εγώ τι είναι Ούτε μαλάκας είναι ούτε προβοκάτορας Μαλακομάλακας είναι Άντε Αλέξης τόλισα πάλι το πρόβλημα δεν ακούω σε όσες ακούω σήμερα Μάλλον διαφωνείτε Διαφωνείτε οριζοντίος και καθέτος Παρακαλώ Παρακαλώ <laughs> <laughs> βγήκατε σαν τις σαύρες θα ζεσταθείτε καλά λέει καλά τι να διαφωνούμε ούτε το τηλέφωνο δεν μπορεί να σηκώσει με τώρα βγήκε ο ήλιος και βγήκαμε μπας και μας ζεσταθούμε λίγο ναι δικαί μου και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά που λες ναι όλα αυτά συμβαίνουν θα σας σκεφτεί με τον εαυτό του ο αν όπω είπαμε ο Τατσόπουλο είναι μαλάκας ή προβοκάτορα, Κυρία μου και κυρία μου, Κυρία μου και κυρία μου, Προσέξτε τώρα τα κόλπα. Την ιστορία με τις ιδιωτικέ εταιρείε που είχαν πάρει τα λεφτά και του χαρατσιού και την κοπανίσανε, στείλανε του λογαριασμού στο εξωτερικό τη, ξέρετε, ιδιωτικέ εταιρείε ρεύματο. Τι θυμόσαστε, κάτι μπουμπούκια τα οποία τα προφυλακίσανε για λίγο και... Ναι, Ωραία, εκεί είναι τα μπουμπούκια που λέγαμε τότε να πούμε που χαλάγανε χιλιάρικα στο μεζονάκι, που νίκαιζαν κότερα για χιλιάρικα να πάνε τρει μέρες στη Μύκονο Αυτά τα μπουμπούκια. Ναι, ναι, τα, τα θυμάσαι έτσι. Δεν ξέρω να τα θυμάσαι. Έ, ε, λοιπόν, ο Θεοχάρη θα κατάσχει και τα σπίτια αυτών ανθρώπων, οι οποίοι είχαν πληρώσει το χαράτσι, το παράνομο, μέσω αυτών των εταιριών. Γιατί σου λέει ο Θεοχάρης μαλάκα Δεν με νοιάζει εμένα να σου φαγε τα λεφτά Ο κάθε απατεώνας της ιδιωτικής εταιρείας Εγώ θέλω κι άλλα λεφτά Τον απατεώνα βέβαια ο Θεοχάρης Τον συναντάεις σε... Στα πώς τα λένε Στις δοξιώσεις που κάνουν μεταξύ τους Κατάλαβες Είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάνει σύμβαση Είχαν φύγει από τη ΔΕΗ και πήγανε σε αυτές τις ιδιωτικές εταιρείες Και τους τα φάγαν τα λεφτά και ο Θεοχάρης τώρα επειδή φαίνεται ότι δεν το πληρώσαν το χαράτσι πως να φανεί ότι το πληρώσαν όταν τα λεφτά πήγαν στην Ελβετία να πουρα, λολούδια και κότερα θα τους πάρει το σπίτι ο Θεοχάρης αυτόν που το πλήρωσαν προσέξτε, αυτόν που το πλήρωσαν όχι αυτόν που δεν το πλήρωσαν αυτόν που το πλήρωσαν αλλά είπαμε Θεοχάρης τέλος Στην Ελλάδα κυρία μου και κυρία μου ε, Αυτά τα καρτούν τα οποία ε, Μέσω των κομματοτροφίων Έχουν γίνει πατριώτες ε, Και κάνουν Διάφορα και λένε διάφορα Είναι πάρα πολλά Ένα από αυτά είναι αυτή η τραγική φιγούρα Ο Μπουμπούκος Ο οποίος αφού έδωσε μάχη Για τα 25 ευρώ Και κάτι έγινε και το πήραν πίσω Κάτι Θέλοντα, μάλλον με, τη, ε, με το σκεπτικό του Εμβέρ Χόντζα, ε, Όχι του Εμβέρ Χόντζα, είπα του Να Χότζα ε, τι να κάνουμε, πρωί είναι ακόμα. Ε, σου βάζω 25 ευρώ, θα σε βασανίσω, θα σε βασανίσω, θα σε βασανίσω και τελικά θα στο πάρω πίσω για να φανώ φιλολαϊκός Μας είπε ότι στεναχωρέθηκε πάρα πολύ γιατί ό,τι ψηφίζεται δεν πρέπει να ξυλώνεται. Μα είπε αυτή, αυτό το χαρτούλ, αυτή η τραγική φιγούρα την οποία ανεχόμαστε ακόμη, ανεχόμαστε, φαντάζομαι οι λίγοι. Λοιπόν για να είναι εκεί πέρα πατριώτης, εθνοσωτήρας και, και υπουργό. Μην ξεχνάμε ότι ε, έφτασε να γίνει και υπουργός. Ε, βέβαια το κοτσούμπα που είναι ρε παιδί μου Τι είναι αυτό το κοκούέ Έχει εξαφανιστεί εντελώς Τέλος τι κάνει τώρα Α, παιδιά Μίλησε για εσέ η επίσημη ανεργία, αυτή τη δύναμη στο 28% Άσε τώρα, φτάνει στο 33% και τα λοιπά Η ανεργία είναι νούμερο το οποίο δεν μπορεί να το βρει στην Ελλάδα Είναι τεράστιο το νούμερο Διότι δεν μπορεί να νοείται εργαζόμενος Ένας, ας πούμε, μικροεπαγγελματίας Ο οποίος δεν μπορεί να κλείσει την επιχείρησή του Έχει να δει το χρώμα του χρήματο μήνε, χρόνια, έτσι... Και δεν μπορεί να κλείσει την επιχείρησή του, διότι θέλει τα μαλλιά της κεφαλής του στην εφορία, στην αγαπημένη εφορία. Και μας λέει, βγαίνει τώρα η ΓΕΣΕΕ, θυμήθηκε να μιλήσει η ΓΕΣΕΕ, και να μας πει ότι κρύβουν την ανεργία. Η ΓΕΣΕΕ, βέβαια. Ναι. Γιατί μας έδινε η Ελστάτ και ενώ ε, ε, μας λέει η yes, Γεσεέ hey, η πραγματική ενεργεία αγγίζει το 33% το μυαλό, το μυαλό σου και μια λίρα και το μπογιατζί ο κόπανος uh, yes, hey. Θα μου πεις αν δεν ήταν το μυαλό σου και μια λίρα και το μπογιατζί ο κόπανος Αν δεν ήσουν και εσύ πολυμένο το μάρι κομμάτι αυτού του πολυμένου συστήματος Δεν θα φτάνει η κατάσταση εκεί που έφτασε Αλλά τι θα μας πεις τώρα Πρέπει να μιλήσεις Και τελικά μιλώντας τι θα πεις εκτός από παπαριέ. Πώς λοιπόν, ποιους υπολογίζεις μέσα στην ανεργία και τι λες 33% Για πες μας Είναι εργαζόμενος ο υπάλληλος ενός σούπερ μάρκετ ο οποίος παίρνει μαύρα κάτω από το τραπέζι 200 ευρώ ανασφάλιστος δουλεύοντας 12 ώρες τη μέρα αυτός είναι εργαζόμενος Ε, είναι εργαζόμενος ο οδηγός λέμε τώρα ενός ε, ε, φορτηγού ο οποίος κάνει ένα μεροκάματο τη βδομάδα με μαύρα κάτω το τραπέζι. Είναι εργαζόμενοι οι πενταμινίτες από τα σκλαβοπάζαρα των δήμων και με μέσο μη κυβερνητικών οργανώσεων για να κονομάνε κάποιοι. Αυτούς τους βάζεις στους εργαζόμενους. Για να καταλάβουμε δηλαδή με ποιους μιλάμε και τι μας λέτε. Αυτοί είναι εργαζόμενοι ή είναι τελικά εργαζόμενοι. Αλλά μην σηκάτσε και καρφωμένο τώρα, γιατί θα βγάλουν νέα στοιχεία. Νέα στοιχεία για το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και θα ακούσει πώ πηγαίνουν έρχονταν τα εκατομμύρια για να κορέσει τη δίψα σου, ρε παιδί μου, ότι. Ορίστε. Του Τζάρτζανου Νίκ, το, το, το θυμάσαι εσύ τον Τζάρτζανου Αλλά σε επετσινικάς δεν το θυμάσαι τον Τζάρτζανου Και μου μίλησε και είπε προπό Ναι Και φάε τώρα εξήκε το σκάνδαλο του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου Το οποίο όπω είπαμε δεν είναι σκάνδαλο Το ταχυδρομικό ταμιευτηρίο ήταν η κερκόπορτα Βάλ το καλά στο μυαλό σου βαλμένο ο τύπο από κάποιους εκεί πέρα να κάνει αυτά που έκανε Μπορείστε παρακαλώ Και σας ναι. ναι. ναι. Κι εμείς ούτε καλεσμένοι δεν ήμασταν <laughs> Καλά, τα ωραίο, να καλά όπως το λες φίλε μου Αυτοί κάναν γάμο και ούτε στη... Γιατί να μας καλέσουν εμάς Λοιπόν Το ταχυδρομικό ταμοιευθύριο Κυρία μου και κυρία μου Είναι είναι είναι Ήταν η κερκόπορτα Μην κουράζεσαι Δίποδα φέροντα την ταυτότητα Έλληνας Ανοίξαν την κερκόπορτα για να ορμήξουν Για να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση Για να πάει στο Καστελόριζο Ο διανοούμενος Και να σου πει αυτά Και μετά από τόσο καιρό Φτάσαμε σε σημείο Δεν, δεν ορίονται τυχαία Αυτή τη στιγμή για το σκάνδαλο του, του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου Αλλά δεν ορίονται για το σωστό λόγο διότι όπως πήραν τα δισεκατομμύρια από εκεί πέρα οι επιχειρηματίες τα, τα δανεικά και τα αγύριστα τα έχουν πάρει και από άλλες τράπεζες και από άλλες τράπεζες τα έχουν πάρει λοιπόν αλλά πρέπει να κάνουν ένα ντόρο αυτή τη στιγμή και όσο ακούς ο, ο ντόρος είναι ένας και μοναδικός τους δικάζεις για την ενέργεια που κάνανε και κοιτάς και ποιοι τα φάγανε και τους χώνει μέσα τι ορίεσαι από εκεί και πέρα και χτυπιέσαι και μου φέρνεις στοιχεία Παρακαλώ Παρακαλώ Μα. Ναι Ναι Ναι Μα. Μα. Μα. Μα. Μα. Μα. Μα. Μα. Μα. Μα. Μα. Μα. Μα. Μα. Τι με νοιάζει εμένα λέει, για τον Κάντα, για τα ταχυδρομικά ταμιευθύρια, για τον Ξηρό και για τα δικαστήρια. Όλοι αυτοί έχουν ζέστη λέει. Εγώ ξεροσταλιάζω. Αυτή είναι η πραγματικότητα μεγάλη. Τουλάχιστον δεν ζεσταίνεσαι κιόλας με αυτή την ιστορία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο ορίζονται αυτή τη στιγμή για το, για το ταχυδρομικό ταμιευθύριο, το κάνουν για τους δικούς τους λόγους. Μην ε, μη σκανιάζεις. Όπως τα λέγαμε και εδώ στην περιοχή Η κατάσταση είναι αυτή Ρίχνουνε, ορίονται, αναλύουνε, τεντώνουνε ε, θέματα τα οποία δεν υπάρχουν Και το ερώτημα τώρα, ας βάλουμε το ερώτημα Πόσο νομίζετε ότι μπορεί να πάει αυτή η κατάσταση Λύνεται το πρόβλημα κανενός ανθρώπου με το να μας πούνε ότι ο Τι ψή Πήρε 500 εκατομμύρια από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και δεν τα γύρισε πίσω Και απαντάει ο το μηνάς Εγώ είμαι αθώος και αυτό το ping pong Πόσα χρόνια ακόμα θα το καταπίνεις αυτό το ping pong Και καλά το κατάπινες κάποια στιγμή Γιατί έπαιρνες τη γόπα από το πουρο Και εσύ κανενός από, το, από αυτά τα γλυφτρόνια Τώρα που δεν έχει ούτε γόπα από πουρο Τώρα που δεν έχει ζέστη ρε παιδί μου να βγει ο χειμώνας Τώρα που δεν έχει ρεύμα στο σπίτι Πώς να το καταπιείς, πόσο να το καταπιείς Μεγάλε πάντως η ελπίδα Ποια ελπίδα δηλαδή Δεν υπάρχει θέμα Αφού έχει γκόμενα και ο Ωλάντ Ο Ωλάντ ρε παιδί μου, έχει γκόμενα το καταλαβαίνεις Ναι έχει γκόμενα ο Ωλάντ Δηλαδή Τα, απα... ναι έχει γκόμενα ο Λοιπόν Και μάλιστα είναι και καλό Βέβαια η κοπέλα τώρα εντάξει χοντροκονόμη εκεί δεν λέω μια να που είναι ηθοποιός Μοντέλα και, είναι, και λένε Ζουλί γκαγιέ Ζουλα τον ζουλή Ναι ε, Οπότε μεγάλε Αφού έχει γκόμενα και ολάν Όπως καταλαβαίνεις η ελπίδα να σωθεί ο ελληνικός λαός Φουντώνει Κανένας δεν πάει χαμένος Κανένας σου λέω δεν πάει χαμένος Λοιπόν, Ας πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται μεταξύ καταχθητών και καταχτημένων. Στο θέμα του εμπορίου, α πούμε. Στο θέμα του εμπορίου έχουμε αύξηση γερμανικών εξαγωγών στην Ελλάδα. Καταλαβες Αλλά αντίθετα, έχουμε μείωση των ελληνικών εξαγωγών στη Γερμανία. Θα μου πεις τι να εξάγει. Τα κλείσαν όλα. Τα πάντα τι, τι ακριβώς να εξάγεις Εσύ στην Γερμανία αυτή τη στιγμή Από τη Γερμανία όμως Μπορείς να εισάγεις τα πάντα Όπως λέγαμε πριν πάρα πολύ και πάρα πολύ καιρό Μέχρι και ελαιόλαδο κάνει εισαγωγή από τη Γερμανία Είχαμε φέρει την είδηση Πολύ καιρό πριν Λοιπόν Και φτάνουμε σήμερα Ορίστε παρακαλώ Δεν είναι για το εμπόριο μιλάμε τη στιγμή. Δεν μιλάμε, για το... Δεν μιλάμε για το σωματεμπόριο. Περίμενε. Είτε, γι' αυτό σου λέω. διάβαζε τον Τζάρτζανο. Ο Τζάρτζανο. Ναι, ε, ρε, ο Τζάρτζανο Να σου ανοίξει τα μάτια. Έλα, γεια ε, Εσύ διαβάζει μπαμπογινιότι. Διάβασε τον Τζάρτζανο να σου ανοίξουν τα μάτια. Δεν, διαβα... Δεν λέμε τώρα για το σωματεμπόριο. Λέμε για το μπεμπόριο, το καθαρό. Δηλαδή για τα κολοκύθια, ξέρω εγώ, για τα. Κιλότες, τέτοια πράγματα Οπότε λοιπόν, κυρία μου και κυριέ μου η... Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα τι φτάσαμε Κάνουμε ε, ε, Στην ε, Γερμανία ε, Τρόφιμα και ζωοτροφές Ναι, ε, κάναμε εξαγωγή Γύρω στα 295 εκατομμύρια Τρόφιμα, θα μου πει τι τροφέ Είχαμε να κολοκύθει Μάλλον θα στείλαμε τέτοια Αλλά και ζωοτροφές Βέβαια Στη Γερμανία Έπρεπε να είμαστε πρώτοι σε εξαγωγή ζωοτροφών Αλλά δεν μάλλον αγοράζουν και από αλλού Κατάλαβες Αυξήθηκαν οι εισαγωγές Τι παίρνουμε τώρα μέσα από τη Γερμανία Εκτός από τις μυρσιντές μας Μυρσιντές μας Και τα καγέν μας Παίρνουμε όπως είπαμε λαδάκι Παίρνουμε Παρακαλώ I am the one. <laughs> Παίρνουμε τι <laughs> Αλλά είμαι Αμερικάνικα <laughs> <laughs> <laughs> Παίρνουμε Πρίτι πρί pre. Παίρνουμε πρίτι πρί pre. Πάρτε πρίτι πρί pre γερμανικό <laughs> Είναι <laughs> Θα ακούω οι <λέει>, <laughs> Μα τι λένε παιδί <laughs> Παίρνουμε ωραία πράγματα Παίρνουμε αυτούς τους Γερμανούς. Σε παρακαλώ πάρα πολύ <laughs> Λοιπόν δεν πάντων σπάντω Ας φύγουμε από αυτό διότι και σε αυτό διαπρέπουμε όπως όλα τα άλλα λοιπόν αφού σας κάνανε το τριανταφυλάκι κάποιο σημείο του σώματός σας με τα φωτοβολταϊκά σε εσάς απευθύνουμε που θα δούλευε ο ήλιος για πάρτι σας ε, τώρα έχουμε τη σειρά να μπουν τα εολικά να ξεσκίσουν την ελληνική γη τώρα θα έχουμε τα εολικά. τα αιωλικά. Σε αυτό το παιχνίδι βέβαια δεν μπορείς να παίξεις εσύ μεγάλε Να πας του γουράφ να βάλεις φουτουβουλταϊκό Solar Park Michos Λοιπόν να δουλεύει ο για πάρτι σου Οπότε μην ετοιμάζεσαι να μπεις στην ουρά να πας για δάνεια Λοιπόν είναι μεγάλες οι εταιρείες Δόθηκε ήδη το πράσινο φως για 7 αιωλικά πάρκα Μιλάμε για τεράστιε εκτάσεις έτσι Τους οποίες θα τις ξεσκίσουν Στη Βέρεια, στην Άουσα πάνω. Στην Εορδέα και στον Νομόκο Ζάνη, κλπ. Ε, ετοιμάζονται. Ε, όσο κι αν θέλεις να με πείσει, σε μένα αυτά δεν είναι ανάπτυξη ούτε μορφή ενέργειας <Τι> αυτά είναι κονόμοι μετα... ε, ημετέρων. Κονομάνει απ' έξω, δίνουν στου από μέσα και λαμπόγελο να γίνει η κατάσταση. Αρκεί να κονομάμε όλοι μαζί. <Τι> Ορίστε, παρακαλώ. Αυτό λέμε, αυτό λέμε. Είχι, ναι, ναι, ναι. Είχι, ναι, ναι. Α, μπράβο. Τώρα, τώρα είπες την μαγική κουβέντα τώρα. Ναι, ναι, ναι, Έλα. Έτσι είδε φίλε, όπως το λες. Δεν μπορεί τώρα η Michoos, η Solar Park να πάει να κάνει ανεμογεμινήτρια. Εδώ είναι χοντρά τα πακέτα. Τα πακέτα είναι χοντρά και το χρήμα το οποίο θα πεχτεί είναι μεταξύ των όξων και των λαδομένων των από μέσα. Οπότε η Μίτσους με το Solar Park θα μείνει στην απέξω πάλι. Θα μείνει με το δάνειο, θα μείνει με τις υποχρεώσεις η Μίτσους. Ορίστε. Βάλε. Τι να κάνουμε Βάλε. Τι να κάνουμε, Τι να κάνουμε. Περιμένουμε σαν μαλακτή ναι. ναι, ναι, θα φωνάξουν τους οικολόγους πράσινους Καλές οικολόγοι, πράτζινι Κορμονά, ναι Ναι Λοιπόν, ε, και βέβαια πολύ σωστά παρατήρησε ο φίλος ε, τηλεακροατής ότι στους λογαριασμούς της ΔΕΗ που σας έρχονται βλέπετε κάτι εκεί ιστορίες ε, φράγκα χοντρά για την αιωλική ενέργεια και τέτοια φαντάσου τώρα με αυτό το έξοδο που θα φτάσει ο λογαριασμός της ΔΕΗ φοβερή, σωστή παρατήρηση οπότε λοιπόν ε, ετοιμάσου μεγάλε ε, πέρα από το ότι δεν μπορείς πια εσύ να κάνεις επιχείρηση αυτό που το βάζεις εολικό πάρκο ουβραζίδας να δουλεύει ο αέρας τώρα για σένα Αφού από τον ήλιο την έφαγες με τα solar park. Έχουνε καταστρέψει εκατοντάδες χιλιάδες τρέματα <Ρι> Περνάς σε περιοχές Και βλέπεις αυτή την αηδία αυτό το, αυτό το πράγμα το οποίο πρέπει να περάσουν Εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια Δεν διορθώνεται αυτό το πράγμα πια Φαντάσου τώρα τι καταστροφή ε, Ετοιμάζεται με αυτό που ονομάζουν οι ολικά πάρκα Αυτή την κερκόπορτα αν θυμόσαστε Λέμε αν θυμόσαστε Την άνοιξε ο πράσινος ενέργειας Ο πράσινος ναι, Οι μορφές πράσινης είναι μα έλεγε ο Γιουργάκης Σα φέρω εναλλακτικέ μορφές πράσινης ενέργειας Φάε λοιπόν πράσινη ενέργεια τώρα Και να σε κάνω ρε Μίτσο Δεν <σομίως> μπορείς τώρα εσύ, να φτιάξεις ε, Ολικό πάρκο Υπομονή μεγάλη Κάτι θα γίνει Συλάβανε λέει στην Τρενοσέ ε, Οδηγό Ο οποίος ε, έκανε λαθρεμπόριο Και αφού ε, <σομίως> <σομίως> ναι. σε, Τον συλάβανε Για λαθρεμπόριο Και η Τρενοσέ τον επαναπροσέλαβε γιατί να με τον επαναπροσλάβει, τέτοιους δεν θέλουν στις ε, δημόσιες ε, και γενικά στο σύστημα. Κλέφτες, λαθρέμπορους, απαταιώνες δεν κατάλαβα πού είναι το τραγικό της είδησης και ορίονται. Η πρωτόδικη απόφαση λέει ήταν μπλα μπλα, τον πετάξαν όξο και μαμού και αφού του κάναν αργία με, μετά την απόλυση το μπήραν πίσω τον άνθρωπο και με αύξηση. Και με άκυξη <Τι> Και βέβαια κυρία μου και κυριέ μου ε, Μας έχουνε για αυτό που μας έχουνε εδώ πέρα Για βόθρο ξέρω εγώ το είμα... Κάτι τέλος πάντων να βρω μια κατάλληλη λέξη Τα χημικά όπλα της Συρίας Αποφάσισαν να τα καταστρέψουν Δυτικά της Κρήτης Κατάλαβες αυτό δεν είναι πού είναι αυτή η οι οικολογιο πού είναι αυτός πως τον λέγανε χρυσοβαλάντο γελό χρυσοβαλάτος πως τον λέγανε αυτό χρυσογελό βαλάντος, κάπως έτσι πού είναι αυτή η γλώσσα πράσινη, αρρώστων τον να παρακαλώ Έλα να <Εμένα>. παρακαλεί Έγινε, κράτα, κράτα, κράτα, κράτα Λέει, ήταν από πέρσι αυτό, ήταν από Δεν μπορώ να τα αλλάξω, το πετάξω όλο Φιλιά, φιλιά Να τα αλλάξω εκεί στην εισαγωγή, αλλά ήταν από πέρσι, Τόσες ήταν οι ανασφάλιστες Φέτος, ναι, να τα αλλάξω αυτό, έχει δίκιο Εκεί στην εισαγωγή για το... Εδώ τώρα λοιπόν έχουμε, δεν είναι απλώς περιβαλλοντική βόμβα αυτό που συμβαίνει mm -hmm. Θα συμβεί στην ε, δυτικά της Κρήτης παρακαλώ oh, yeah, <σμήσε> Ναι ναι ναι για τις αρδέλες θα νοιαστούμε τώρα να πούμε Εδώ, Εδώ τον, τον αφήσαμε τον άνθρωπο και πέθανε χωρίς του κάνουμε μια ένες Ποιος ενδιαφέρεται κανένας Ε, hey, hey, παιδιά, το φόρουμ, κανένα φόρουμ του ΣΥΡΙΖΑ Εκεί θα ασχοληθεί με αυτό Λοιπόν, που λες Ελληνάρα μου μου like people... Ελληνάρα μου Σου είπα την κυρκόπορτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεθούν Έλληνες να την ανοίξουν ε, Η Αλφα Μπάνκ Είναι ε, ε, ελληνική τράπεζα ναι, Και μας είπε ότι είναι Ο να μην πληρώνουμε 25 ευρώ για εισιτήριο στα νοσοκομεία Μα το λέει αυτό η Αλφα Μπάνκ <ΣΣ2> Σε παρακαλώ πολύ Είναι ο η καταργηση Του 25 ευρώ Κατάλαβε, οι οικονομικοί εμελητές της τράπεζας Αναφέρουν ότι δεν είναι δυνατό Εκείνοι που εισάγονται για νοσήλια Στα νοσοκομεία να μην αναλαμβάνουν Να πληρώσουν ένα μικρό κρέστος. Ρε παπάρα αναλυτή Αυτός που είναι ασφαλισμένος Έχει πληρώσει κάθε μήνα Με τον υδρότα του Με τον υδρότα του Με τον, με τον υποτιμημένη, το, το Ρε οικονομολόγια αναλυτή Στο τονίζω ρε παπάρα Με την υποτιμημένη αξία της εργασίας του Πλήρωνε Χρόνια χρόνια δηλαδή πλήρωνε υπερτιμημένους, ε, υπερτιμημένες ασφαλιστικές εισφορές με υποτιμημένη εργασία χρόνια για να έχει αυτή την ασφάλεια και έρχεσαι ρε παπάρα, πανηλήθιε, αγράμματε, άνοε, μαλακομάλακα όπως σας έλεγε και ο βουλευτής Διαμαντόπουλος να μας πεις ότι είναι ο πιστοδρόμηση, τι να πληρώσει δηλαδή πάλι τι ακριβώ, γιατί πλήρωνε τόσα χρόνια. Δώσ' του πίσω όλα αυτά τα λεφτά που πλήρωνε τόσα χρόνια να σου πληρώνει το 25 ευρώ επαπάρα. Είσαι και οικονομικό αναλυτή. Θα μου πει πώ να μην είσαι οικονομικό αναλυτή, Σφουνγκουκουλάριο. σου μια ζωή. Αυτά λοιπόν μα λέει η Αλφα Μπάνκ. Mm -hmm. Ορίστε. Mm -hmm. Καλημέρα. Ναι. Παρακαλώ. Like Ορίστε. Έκλεισε η γραμμή παιδιά Η γραμμή έκλεισε μπορείτε να ξαναπάρετε Λοιπόν Χωρίστε παρακαλώ Παρακαλώ Παρακαλώ Κάτι συμβαίνει παιδιά δεν ακούγεται το τηλέφωνο Αν θέλετε κάντε την προσπάθεια πάλι να ξαναπάρετε Λοιπόν Ποιος οικονομικός αναλυτής Φαντάσου τώρα ότι αυτός ο οικονομικός αναλυτής δεν έχει καμιά σχέση με την, με την πραγματικότητα δεν, δεν υπήρχε στην πιάτσα Δεν ήξερε τι θα πει η εργασία Θα είναι ένας εργαζόμενος τώρα 20, 30, 15, 40 χρόνια Που έχει πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής του Το τονίζω Στην υπερτιμεμένη Ασφαλιστική εισφορά Και στην υπο, υποτιμημένη Αξία Της εργασίας του Τον, το, τον λέει ο πιστοδρομικό ποιο τώρα δεν έχουν επαφή ρε παιδιά με την κοινωνία. Αυτοί, μάλλον γεννήθηκαν μέσα σε PlayStation. Είναι εικονικά όλα για αυτού. Είναι νούμερα. Παίζουν εκεί στο Matrix PlayStation. Δεν, δε, δε, δε, δεν εξηγείται διαφορετικά. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Να σου λέει και να είναι και ο οικονομικό αναλυτή τώρα ο άνθρωπο. Και όχι ένας. οι οικονομικοί αναλυτέ τη τράπεζα. Μα είπαν ο στο εβδομαδιαίο οικονομικό τους δελτίο κατάλαβες για την ομαλή fire, λειτουργία των νοσοκομείων τι λες ρε καραγκιουζάκο της κοινωνίας Ξεκόλα από την οθόνη του playstation ρώτα το γειτονά σου ο οποίος δούλεψε ή 30 χρόνια στην οικονομία, στο εργοστάσιο, στο... στο μαγαζί στη βιοτεχνία πόσα έχει πληρώσει για αυτή την ασφάλεια για να έχει ασφάλεια περίθαλψης για να έχει σύνταξη για όλα αυτά τα πράγματα. Και ήρθε εσύ τώρα ο στρατός των καταχτητών να μας πεις τι να μας βρίσεις και από πάνω. Τι ωραίοι είμαστε ρε που καθόμαστε και τους ακούμε. απόσω την. Kind of kind of... Αν θέλετε παιδιά κάπως κύριοι سوری τηλέφωνο ας να πάρει. Λοιπόν, oh. χάσαμε το παιχνίδι με τις αξεχαγίες λαδιού στην Αμερική. Λόγο τιμής. Παρακαλώ. Παραυρίστε. Ah αυτές οι αναλύσεις δεν γίνονται για σενα και για μένα ρε, φίλε να πούμε. Η αλφα μπάνκ έχει από πίσω την ασφαλιστική εταιρεία την οποία πρέπει να, να, να... να τα κουμπήσεις εκεί πέρα Για σένα και για μένα κάνει αναλύσεις Ο οικονομικός αναλυτής της αλφα μπάνκ τώρα πλάκα μας κάνει δεν, δεν μιλάω σε σένα, πλάκα μας κάνουν αυτοί Φυσικά έχει από πίσω, πως τη λένε δεν θυμάμαι κιόλα. Τεράστια ασφαλιστική εταιρεία Να πάνε να στα πάρει κι από, ποι... από εκεί Και έρχεται τώρα το ανθρωπάκι Ο οικονομικός... οικονομικοί αναλυτές ρε παιδί μου και κόπτεται και σε λέει και επιστοδρομικό σε βρίζει κιόλα. Κατάλαβε. Είναι σαν το λαϊκό τραγουδιστή Μητσιά τον αγωνιστή της Δημοκρατίας Αφού τα συμφωνούσες με τον κουμπάρα του, του Σαμαρά, σε έβρισε κι από πάνω. Κατάλαβες <Κι> Ναι, έτσι είναι. <Κι> λοιπόν, τέλο πάντων, η παραγωγή μας στην Ελλάδα το λάδι το πουλάνε μπερπαρά. Το παίρνουν οι έμποροι, ανεβάζουν την τιμή και χάθηκε το παιχνίδι με τι εξαγωγέ λαδιού στην Αμερική λόγω υψηλή τιμή την οποία. Υψηλή τιμή, επαναλαμβάνουμε, δεν την ε, βάζουν οι παραγωγοί και παίρνει λάδι η Αμερική από το Μαρόκο. Και ε, βέβαια από την Τινησία, από την Ιταλία, από την Ισπανία. Ποιο έκανε το θαύμα τη, Μα η φωστήρε του ελληνικού κράτου. Η ελληνική γραφειοκρατία. Κάτσε τώρα εσύ και βάλει το λάδι στους για να μπα και το πουλήσει. Τώρα, αυτό που μου είπε ότι κόμπλαρα με το τηλέφωνο, α κομπλάρουν και το τηλέφωνο μου. Γιατί έγινε, Νομίζουν ότι κάτι κάνουν κομπλάροντα το τηλέφωνο, Η πλάκα ξέρει ποια είναι, ρε φίλε. Το ότι ακόμη βέβαια υπάρχουν και είναι πολλοί αυτοί. Τώρα, αν ένα από αυτούς κόμπλαρει το τηλέφωνο 12 λεπτά, δεν έγινε και τίποτα. Άστον να ζει στη ζεστασιά του και στο στο βολεμάτι. Λοιπόν υπάρχει μια παραπολιτική είδηση την οποία θα σας τη μεταφέρω όπως έγινε ακριβώς Έγινε μια εκδήλωση από τον περιφερειάρχη της Αττικής του Σγουρό και συμμετείχαν οι δήμαρχοι της Αττικής ο Επίτροπος ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης Γιωχάνες Χαν Προσέξτε Ο Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης Λέγεται Γιωχάνες Χαν Εντάξει δεν σου λέει τίποτα Λοιπόν κάποια στιγμή Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Ο Νίκος Υιωτάκης Απευθυνόμενος στον Επίτροπο Γιωχάνες ε, Χαν Του είπε επιλέξει Πότε θα σταματήσετε να μας γαμάτε Συγγνώμη έτσι το είπε λοιπόν, ο το μεταφράσανε στον Αυστριακό Γιωάννης Χαν, ο οποίος παρέμεινε ψύχρεμο. Παρακαλώ. Ο Γιωχάνες Χαν, ναι, είναι, είναι Χαν, είναι Τζέκινγκ Χαν. Αυτό δεν χάνει από πουθενά, εμείς χάνουμε. Καλημέρα. Γιωάννης Χαν δεν χάνει από πουθενά, εμείς χάνουμε. Λοιπόν. Τέλος πάντων κύριε Χιουτάκι μου, Ατούκοβες και καμιά μπάτσα εκεί του, του Χαν, του Αυστριακού καλύτερα θα ήταν. Αλλά οι χαρούλες εδώ με το σγουρό, γιατί να μην χαίρετο σγουρός. Εξάλλου πού θα βρει και τα 30 εκατομμύρια να τα δώσει για το γήπεδο εξάλλου κάπου πρέπει να τα βρει. Ο άνθρωπος, κυρία μου και κυρία μου, όταν θα έχει εφαλμίχλη στην περιοχή σας, μην τραβάτε το καζανάκι. Ναι, άκου τώρα τι σου λέω. Λοιπόν. Κλείστε τις ηλεκτρικές συσκευές Όταν θα έχει η θαλομίχλη Λοιπόν Τι το καζανάκι δεν είναι ηλεκτρική συσκευή Έλα μου, εντάξει Λοιπόν, θα μας ζουρλάρουν εντελώς Τι θα μας ζουρλάρουν Μας έχουν ζουρράνει εντελώς Παρακαλώ Γιατί χρειάζεται οι θαλομίχλοι Καλά, ναι, εντάξει, και να μην παίρνεστε, λέει εδώ ένα φίλο όταν θα έχει εθαλμίχλι, διότι είναι επικίνδυνο. Πιο επικίνδυνο από τα χημικά τη Συρίας που θα καταστρέψουν δυτικά τη Κρήτη το μείγμα. Κιδιά, <laughs> εντάξει, κανονίστε εσεί τώρα. Τι να σα πω να πω. Τι να σα πω, Το πρόβλημά σου λοιπόν είναι η εθαλμίχλι, ο Τατσόπουλο, η Αλφα Μπάνκ, η... το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Με στη ζέστη σου ρε, παιδί μου, έχοντα δίπλα να πούμε και τι σαμπάνιε, τα πουρα. Ε, το πετρέλαιο ok, αβέρτα Λες τώρα εσύ Και αυτός ο Τατσόπουλος να πούμε Τι πρόβλημα έχει Τι πρόβλημα έχει και ο αρχηγός Πάνω απ' όλα που πρέπει να ασχοληθεί τώρα Με το αν ο Τατσόπουλος είναι μαλάκας ή προβοκάτορας Αυτά είναι προβλήματα τώρα Αυτά είναι προβλήματα Τι είναι προβλήματα Το ότι δεν έχει εσύ τώρα, παιδί μου Φάρμακα και πετρέλαια και τέτοια πράγματα σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το πάμε τελειώνοντα και για σήμερα. Αφού τα προβλήματα μα είναι λυμένα πια, μαθαίνοντα τα ονόματα αυτών οι οποίοι πήραν μίζε, οι οποίοι έχουν δισεκατομμύρια, τα προβλήματα των εθνοσοτήρων τύπου τα τσόπουλο όπω είπαμε και τα λυμπάνε και τα λιμπάν. Για το τέλο κυρία μου και κυρία μου, σα έχω ένα τραγουδάκι αφιερωμένο εξαιρετικά από του λαμπρούγια μου έρθα, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Ανοίξτε λίγο τα ραδιοφωνάκια σας να το ακούσουμε Και ερχώ, επανερχόμεθα να κλείσουμε Στη γειτονιά μου λέγανε όλοι για τον Γιώργη Προγράψε τέλος την πόρτα του απ' έξω και κρεμάστηκε Υπήρχαν λένε χίλοι που τον οδηγήσαν λόγοι Σε κανέναν δεν μιλούσε μόνο όλους αυτό το μοιράστηκε Χρόσταγε στις τράπεζες για να σπουδάσει λέει τα παιδιά του Χρόσταγε και χαράτσια, τηλέφωνο και ρεύμα κομμένα Μετά από 25 χρόνια έχασε και τη δουλειά του σπίτι και χωράφι στο χωριό κατάσκεμένα. Τη γειτονιά μας διπλαρώσαν πάλι φόβοι. Μύρισε αίμα, μαλλουφάξαν τα κοράκια. Τώρα σε πονάει η γειτονά ε? και σε κόβει. Από το θάνατο βρέθηκε μόνο δύο βήματάκια. Αντε προσπέραστο, αν έχει άντε άντερα, καμιόλα. Η προκοπή σου έγινε απόψε, Να σ' ακούσω, θέλω τώρα, εσύ που τα ξέρες όλα. Αυτό δεν το έχει κάνει όμω. Το μάταιμα. Σα έπιασε ο Γιώργης στον ύπνο κουφάλες, τραβάτε τώρα και σκαρώστε μυρολόγια Μοιραστείτε δικαιολογίε μεγάλες Σκεπάστε κι αυτό το στίχο μα με λόγια Αυτή τη γειτονιά ο Γιώργης την είχε στην καρδιά του Τώρα εδώ σας άφησε γυναίκα και παιδιά Κανένα σας δεν φόρτωνε με τα προβλήματά του Όμως σα έγραψε ένα τέλος να το κοιτάτε από μακριά Η προκοπή σου είναι ένα δικομάζημα Ναι αυτό είναι Λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε Τέλος για σήμερα Αυτά ήταν Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ώρες και εύστοχες παρατηρήσεις σα. Και ευελπιστούμε να είσαστε πάντα πολύ καλά Μα πάρα πολύ καλά άπαντες Για και χαρά σας Τον ενακόμα FM. STERRE.